Χριστός ανεστί εκ παρατήρηση μια και τελειώνουμε σήμερα θα βγάλω τα σπασμένα μου όλη τη χρονιά είναι απαράδεκτο είναι απαράδεκτο πραγματικά να μαζεύουν τόσοι άνθρωποι εδώ να έχουν υποτίθεται να ζήτησε για κάτι σημαντικό και στα πλά να είμαστε σωστοί να έρθει κάποιος με δέκα ποφά να πιάνει δέκα καρέκλε και να τις κρατάει και άλλοι να μην έχουν αμύν γιατί δεν σπίλετε να κρατάς η θέση εκεί και ο είναι <Κι> ο Λευτέρης είναι πιο πρεβιά, το είναι και μόνο... Υπάρχουν άλλα 100 εργαζόμενα τα οποία αγνοούμε. Oh. Επειδή δεν είναι γνωστά και δεν έχουν όνομα, είναι ανώνυμοι, Τους έχουμε γραμμένους Δεν έχουμε δικαίωμα να απορρίπτουμε κανέναν άλλο αδερφό μα. Έρχεται κάποιο που βρήκε θέση πολύ ωραία για τον εαυτό του. <Τι> Δική σου η θέση <θέσεις> εκεί δίπλα. <χωρήστε> Δική σου η θέση <θέσεις> εκεί δίπλα. Επομένω. <χωρήστε> Επομένω. <χωρήστε> <τίποτα δεδικό. Επομένως, χωρήστε> Πολλοί εργάζονται. Ποιος εργάζεται. Η Ολυμπία. Πού είναι η Ολυμπία. Τήρηση, Ωραία. Άλλοι δεν υπάρχουν άλλες Ολυμπίες εδώ. Ερώτηση. Επιτρέπετε να κάνουμε τις θέσεις ή μόνο για τον εαυτό μας. Μόνο για τον εαυτό μας. Ποτέ δεν το είπα αυτό γιατί σεβάστηκα την αξιοπρέπεια και την ευγένειά σας. Γιατί όταν κάποιος... Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να λες την άλλο μην κρατάς θέση... Γιατί, αν κάποιοι καθυστερούν, φαντάζομαι κάποιο που είναι δίπλα του, δεν σκέφτομαι με τον εαυτό του, κάποιος είναι, αισθάνεται ότι κάποιο είναι κουρασμένο, είναι να καθίσει. Δηλαδή, δεν αισθανόμαστε εκεί στιγμή ότι κάποιο δίπλα μα μπορεί να είναι κουρασμένο σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι δηλαδή, την, την αγοράσαμε για όλη την ώρα εδώ, Μα αισθάνεται η ίδια η καρδιά μα ότι κάποιο δίπλα μα είναι κουρασμένο. Και δεν χρειάζεται. Πάτε και να πω κάτι. Ερχόμαστε κάποιοι νωρί. Και να πάμε πάνω στο απόδειπνο και θέλουμε και μπορούμε να μας να ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Επειδή γίνεται απόδειπνο και άλλοι έρχονται πιο νωρίς να προλάβουν θέση ο άλλος ή δεν θα πάει στο απόδειπνο ή θα χάσει τη θέση. Εκεί είναι άλλο πρόματο. Γι' αυτό πολλέ φορέ ο κύριος Μιχάλης ανοίγει αρχά και παραπονούνται κάποιοι. Παραπονούνται γιατί στερούνται κάποιοι που πηγαίνουν στο απόδειπνο με αυτή τη λογική θα μπορούσε κανεί να πει κατ' οικονομία μια θέση που μπορεί να κρατήσει γιατί ήδη είναι, θεωρείται ότι είναι εδώ, γιατί είναι στο απόδειπνο. Αλλά το να κρατήσω 10 θέσει, 5 θέσεις, 3 θέσει δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που άλλο ήδη ήρθε, πρόλαβε. Και ε, ε, δεν είναι και πιο απλό το πράγμα. Τη στιγμή που κάποιο έχει μια θέση και εσύ να το λέει, κουρασμένο, δεν είπα Σηκώνει να καθίσει να αλλάξω. Είδατε πόσο δύσκολο μια θέση δεν μοιραζόμαστε. Μια θέση δεν μοιραζόμαστε. Και μάλιστα κάνουμε και εξαιρέσει. Οι φίλοι μου, ο φίλο μου, ο δικό μου, μου, η δική μου. Μια άλλη δηλαδή, τι είναι, σκουπίδια. Έρχομαστε τόσοι άνθρωποι και γνωρίζουμε μόνο του δικού μα. Οι σχέσει για να τιμήσει αυτή του φίλου σου, πραγματικά τιμά και τον άγνωστό σου. Εσύ που αρέσκεσαι και σε αυτό το πνεύμα, γιατί κάνει διακρίσει. Για φαντάσου λοιπόν, να έρθει εσύ να εξομολογηθεί, να μιλήσει όλο με μεγαλύτερη ευγένεια. Γιατί είναι φίλο μου, να το δω μια ώρα και στα 5 λεπτά τέλειωνε. αρέσει. Λοιπόν. Σήμερα συνέπεσε ε, η λήξη το συναντήσεών μα με τον Άγιο τη συνορία μα. Τον Άγιο που προστατεύει ολό το κτίριο ιδιαίτερα. Γιατί είναι ο του, είναι ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Νεομάρτυρας. Μαρτύρησε το 1794 στη Σμύρνη και ήτανε, έμεινε εδώ στην ενορία μας. Ο βίος του είναι παράξενος, δεν είναι συνηθισμένος. Νεομάρτυρας ο Αλέξανδρος ο Δερβίσης ο οποίος λέει αρνήθηκε το χριστιανισμό και εν τα στα τάγματα τα μοναχικά το Μουσουλμάνο. Λέει, να διαβάσουμε πολύ σύντομα σε κάπως αρχιοπρεπή γλώσσα τον βίο του, το συναξάρι του. «Ούτως ειν εκ της Μεγαπόλεως Θεσσαλονίκης, γεννηθείς εκ γονέων ευσεβών, την οίκη συνεχώντων εν το μοναστηρίο η εκκλήσης λαγωδιανή κοινός λαοδηγίτητη». Ήταν μοναστήρι η εκκλησία μας. Τα γυναική μοναστήρι. Ήταν και η Εκκλησία ήταν Καθολικό, δηλαδή ναό γυναικείου μοναστηριού. Είναι λίγη ανευπρεπή και ωραίο θεό, ήταν όμορφο, και ακόλαστος τη αγαρινό η βουλή θυμολύνει αυτών. Ο περγνούσε ο Ευσεβή και ωραίο νεανία, ανεχώρη τη οικία Πατρίδος και παρεγαίνει το εντισμύρνη, συνεργούσε προ τούτο και τη ευσεβού αυτούμητρο, δηλαδή για να μην ατιμαστεί από τον Αγαρινό, από τον Τούρκο, γιατί ήταν όμορφο, λέει, έφυγε πήγε στη Σμύρνη και με την συμβουλή της μητέρας του. Αλλά φυγούν τον Όφιν ενέπεσε έπεσεν δράκοντα. Δέστε τώρα πως η διαδρομή ενός ανθρώπου ποια είναι. ενώ όλη απέφυγε τον Όφιν αυτήν την πτώση δηλαδή έπεσε σε δράκοντα, σε χειρότερη πτώση. πια. Ο Οδε Γαρ, αγνώστου του νους της αιτίας, χωρίς να ξέρουμε τον συγκεκριμένο λόγο εξόμωσε την πάτριο Θρησκεία και εις πάσαντο το μωαμεθανισμόν γενόμενος αντιχριστιανού μουσουλμάνος εντεύθεν επεσκέψατο τη Μέκα και κατελέγει εν το τάγματι του Δερβίσιδον και οστιούτος τιούτος περιήλθεν πλήστας πόλις. αλλά προνοί ακρίτονοι ανανύψας με την πρώνε δελή του Θεού και γνούς οπέπονθε μέγαν ολίσθημα και αφούς κατάλαβε τι μεγάλο κακό έπαθε ήλθεν εις αυτόν. Κι έζη χριστιανικό εν μετανία θερμή, σφόδρα εφιέμενος και εξητών εκχέ το οικείον αίμα υπέρ αγάπη του Χριστού. όταν πάντα είναι ανατεθικό. Προφάσισε λοιπόν, έχοντας μετάνια μεγάλη, να ξεπλύνει το αμάρτημά του με το αίμα, με το μαρτύριο, με το αίμα του μαρτυρίου. Με το βάπτισμα αυτό τη μετανία που είναι το μαρτύριο του αίματο. Και επιστάσει τη ώρα, και όταν έφτασε ο κατάλληλο καιρό, ελθόνι Σμύρνη, εμφιεσμένο στην του Σταυρού δύναμη, παρέστητο κριτή, ευτόλμο, και παρησιάσαντο την Ευσεύια, ομολόγησε αυτών Χριστιανών ευθαρσό. Και ελέγξα και κατεσχήνα την κατάπτωση των πλάνι, έκπληκτη, δυσευή, υπήλισαν αυτόν τρόπος, και εν φρουρά και ποιή των δωρεών χορηγή εδόκουν με τα βαλίνα αυτή τη γνώμη. Το βάλα στη φυλακή και το προσπαθούσαμε με διάφορε κολακίε και χορηγή να το μεταπίσω. Αλλά ο Μακάριο ανώτερο πάντων φανή και Χριστό Ακλινό Ατενίζων, και το θείο αυτό όνομα εκαλούμενο, απαιτήμηθη την κεφαλή 26 Μαου μηνό. Αποκεφαλίστε δηλαδή. Το ενέτησε ο τυρίο 1794 και συνριθμήθη τη Αγγή Μάρτηση Λαβών Παρακύριο τη ο Στέφανο βλέπουμε τη διαδρομή ενός ανθρώπου νέου ανθρώπου που πήρε στη ζω... τη ζωή του στα σοβαρά και δεν πέρασε απαρατήρητος δηλαδή άξιζε τον κόπο που ήρθε στη, ζω... στη, ζω... στη ζωή δείχνει αυτή την εσωτερική οριμότητα την διαρκή εγρήγορση πάντα να αναζητεί την αλήθεια πάντα να αναζητεί το ωραίο τι συμβαίνει όμως και γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έναν αγώνα να αποφύγει την ηθική πτώση γιατί δεν το φυλάσει χάρη του Θεού και πέφτει σε χειρότερο ολίσθημα της άρνησης του Χριστού, της άρνησης πίστεως Αυτά λοιπόν είναι τα μυστήρια της ψυχής τα οποία αγνοούμε έχει μεγάλο βάθος ψυχή του ανθρώπου και είναι πολλές φορές ανερμήνευτες οι ενέργειές μας και είμαστε αφελείς όταν δίνουμε μία πρόχειρη ερμήνεια στη ζωή μας Αυτό πάντως που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι ο Άγιος μας κατά την επιθυμία του Κυρίου μας που οφείλουμε να είμαστε ή ζεστοί ή κρύοι γιατί τους χλιαρούσα τους εμέση τίλησε αυτό το πράγμα και κρύο και ζεστό ήτανε δηλαδή αληθινώς Δηλαδή, έζησε την ζωή. Δεν ήταν ενυπνώσει. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό βαθιά στην καρδιά μας ο καθένας μας. Ότι η χειρότερη πτώση είναι η χλιαρότητα. Η μαλθακότητα. Ο συμβιβασμό, Ο μη του πόθου της ύπαρξή μας που μας έβαλε ο Θεός. Να μην τιμούμε αυτόν τον πόθο μέσα μας. Τιμούμε τον πόθο μας έστω και εκτρέποντας σε λάθος πορεία αυτόν τον πόθο αλλά ενεργοποιούμε αυτόν τον πόθο μας έβαλε ο Θεός Πάντα είμαστε σε αυτήν την καλή ανησυχία στην ένταση που θέλουμε τα πάντα θέλουμε δηλαδή την αλήθεια θέλουμε το φως Αυτός ο εφησυχασμός αυτή η χλιαρότητα που είναι σαν να υπάρχουμε ενώ εν τέλει δεν υπάρχουμε είναι η πτώση μας είναι η αναμαρτία μας είναι η κατάντια μας δηλαδή ενώπιον του Θεού είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε δράση την ελευθερία μας να έχουμε σε δράση τον πόθο μας να μην είμαστε σε κατάσταση καταστολής η νίκη των παθών δεν είναι κατάσταση καταστολής είναι ενεργοποίηση του πάθους, ζωντάνιμα του πάθους στην ορθή κατεύθυνση. Ποια είναι η διαφορά. Όταν κανείς θεωρεί την τα πάθη μου θεωρεί ότι απλώς καταστέλλω τα πάθη μου. Δεν είναι αυτό ορθό. Αυτό θα μου φέρει χίλια δυο άλλα. Νοσήματα ψυχικά. Μπορούν να σωματοποιηθούν. Η νίκη των παθών είναι η μετουσίωση του πάθους. Του αρνητικού πάθους σε θετικό πάθος για να το πούμε πιο σωστά του πάθους που έχει λόγο αντί του πάθους του άλογου τι είναι η αμαρτία όχι το πάθος το άλογον πάθος είναι η αμαρτία αυτό που δεν έχει λόγο που δεν έχει ζωή συνεπώς δεν νικούμε τα πάθη καταπιέζοντάς τα με ένα ψυχαναγκαστικών τρόπων αλλά βρίσκοντας λόγο σε αυτήν τη διάθεση του ανθρώπου για ζωή και για αγάπη. Συνεπώς εδώ τώρα τι γίνεται ο Άγιος Αλέξανδρος ξεκίνησε με καλό λογισμό, δηλαδή να μην ατιμάσει το σώμα του και κατεπέκτησε η ψυχή του. Αλλά προφανώς πίσω από αυτή την προσπάθειά του δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού δεν υπήρχε ο λόγος το πρόσωπο αυτό και αγάπη αυτού του προσώπου ούτω ώστε αυτή η ηθική πράξη να είναι ζωή αλλά κατέστη ένα ηθικισμός μία προσπάθεια να ικανοποιήσει τον εγωισμό του γιατί όπως ικανοποιεί τον εγωισμό μας μία πτώση μπορεί και μία αρετή να ικανοποιεί τον εγωισμό μας να ισχυροποιεί το εγώ μας ...και να μας δημιουργεί μια κατάσταση αυτοδικαίωση μιας λατρείας του εγώ μας. Τι ώρα που τα είπα, τι ώρα που τα κατάφερα, τι, πώς απομακρύνθηκα από την αμαρτία, τι άγιος που είμαι, το με. Αυτή λοιπόν η ιστορία ότι αγωνιζόμαστε όχι γιατί διαφυ, να διαφυλάξουμε μια σχέση... ...αλλά για να διαφυλάξουμε την καλή μας εικόνα και να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας, αυτό δεν θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη... Του καταστέλει τα πάθη αλλά και του νεκρώνει την έφεση, την διάθεση για ζωή που του βαλει ο Θεός. Για αυτό ο χριστιανός που δεν μπαίνει στην ορθή πορεία είναι ένας μαλθακός άνθρωπος. Ένας κοινωνισμένο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος εν καταστολή. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Συνεπώς εδώ ο Άγιος είχε έναν κρυφόν εγωισμό. Απέφυγε λοιπόν Γι' αυτό δεν κρίνεται το γεγονός της αμαρτίας με εξωτερικά μέτρα με την ικανοποίηση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς αλλά κρίνεται με την εσωτερική πραγματικότητα και εδώ ο Άγιος ναι μενετήρησε την εξωτερική κατάσταση και διάθεση δηλαδή προστάτευσε τον ηθικό νόμο αλλά δεν προστάτευσε τη σχέση του με τον Θεό γιατί πίσω από αυτήν την προσπάθεια ικανοποίησε τον δικό του εγωισμό ότι τελικά επέτυχε στο στόχο του. Γι' αυτό όταν λέει κάποιος τα κατάφερα αυτό και μόνο σημαίνει κάτι ότι πρέπει να προετοιμαστεί για πτώσην αυτός ο άνθρωπος αυτός που λέει τα κατάφερα. Τι καταφέραμε και τι σημασία να καταφέρουμε δηλαδή πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Χριστού, την πνευματική ζωή, από αυτήν την ηθική διάσταση ζωή. Ότι κατάφερα εκείνο, κατάφερα το άλλο, νιώθω καλά με τον εαυτό μου, επέθηκα τούτο το άλλο, εντάξει και τι έγινε. Και νίκησε στο θάνατο με αυτόν τον τρόπο. Νικήθηκε ο θάνατος με αυτόν τον τρόπο. Ιστορία είναι και νίκηθηκε ο θάνατο. Γι' αυτή και σε αιώνια ζωή. Που η αιώνια ζωή δεν είναι μια μεταφυσική, μεταθανάτιο πραγματικότητα, αλλά είναι εμπειρία του απείρου η εμπειρία του αιωνίου, η εμπειρία του σώματος του Χριστού. Λοιπόν, τι σημασία έχει αν είμαι καλός και τελικά δεν είμαι αιώνιος. Τι σημασία έχει αν είμαι καλός και δεν είμαι αναστάσιμος, δεν είμαι αναστημένος. Επομένως, όλη η βαθύτερη ανάγκη και αγωνία του ανθρώπου είναι να διαφυλάξει αυτό που μέσα του είναι φυτευμένο. τον πόθο για το αιώνιο, τον πόθο για τον Θεό. Όταν αυτό δεν το ικανοποιούμε, ό,τι και αν κάνουμε είναι αμαρτία. Όταν δεν είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, ό,τι και αν κάνουμε είναι αμαρτία. Ακόμη φαινομενικά είναι ενάρκειο αυτό που κάνουμε. Αυτό αποκαλύπτεται εδώ στον Άγιο Αλέξανδρο. Και ο Θεό του έδωσε τι δυνατότητε να φανεί αυτή η πτώση του στη ζωή του, στην πράξη. Δηλαδή, να βγει αυτή η αρρώστια στα συμπτώματα. Ο τελικά αρνήθηκε τον Χριστό. Δεν τον αρνήθηκε τη στιγμή που αρνήθηκε την πίστη, αλλά και πριν. Πόσε φορέ η προσευχή μα μπορεί να είναι άρνηση Χριστού. Γιατί η προσευχή μα είναι ένα βιασμός του Θεού να ικανοποιηθούν οι εγωκεντρικέ μα επιθυμίε. Και όταν ο Θεό δεν τι εκκληρώνει, αρνούμεθα και τον Θεό και τα βάζουμε με τον Θεό. Οπότε αυτή του η κατάσταση φαίνεται στην άρνηση του Χριστού. Αλλά επειδή ήταν ένα ζωντανό άνθρωπο, Πάντα ύλεγχε τον εαυτό του, όπως λέει αναλυτικά ο βιογράφος του, άρχισε να ξυπνάει συνείδησή του. Τι λέει εδώ, τι ωραία που το λέει. Αλλά πρόνοια ακρίτονοι, ανανύψας. Αυτή η πρόνοια του Θεού, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και την φωτίζει, την εμπνέει. Γιατί όμως ο Θεός αλλού εμπνέει. Καλος δεν του εμπνέει. Τι συμβαίνει η πρόθεση του Αγίου Αλεξάνδρου ήταν καλή και ήταν καλή γιατί είχε μια διαρκή αναζήτηση για τον γιατί ήταν έτοιμος κάθε στιγμή να ελέγχει τον εαυτό του να ελέγχει τον εγωισμόν του την φιλαυτεία του την ρίζα κάθε αμαρτίας και στο συνέχεια να καταλάβει την πτώση του και να ομολογεί με παρησία, με σαλότητα την αλήθεια του Θεού και να μαρτυρεί. Έχουμε αυτό το παράδειγμα από το Αγίου μας και έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία στη Γραφή τη στάση των θρησκευτικών ανθρώπων της εποχής των Φαρισαίων πώς αντιμετώπισαν των τυφλών που θεράπευσε ο Χριστό, τον τρελάνε στην ανάκριση για να προστατεύσουν τις απόψεις τους τις ιδέες τους βλέπουμε λοιπόν στη μία περίοση του Αλέξανδρο νέος να αρνείται την πτώση να πέφτει σε χειρότερη πτώση να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα και όχι να λέει με σοβέζικα πράγματα γι' αυτό μου το λύστημα θα το ξεπληρώσω τρόπο την όχι για να δικαιωθεί να εκφράσει ότι Πρόσβαλε αυτή τη σχέση με τον Θεό και θέλει να την τιμήσει αυτή τη σχέση με το αίμα του. Έχουμε αυτή την περίπτωση. Και έχουμε την άλλη περίπτωση του Παρισίου, που ξέραν του θρησκευτικού νόμου, να βλέπουν το θάνατο μπροστά του, να μην αφήζει το θάμα με μαρτυρίε και τέλο να νοούνται τον Χριστό. Γιατί, τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα που τον έναν τον βγει σε αυτή την κατεύθυνση, τον άλλο σε αυτή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό χρειάζεται να δούμε σήμερα. Είναι αυτό που ονομάζουμε ελευθερία. Βούληση του ανθρώπου. Κανείς εισθόζεται με την βία. Ο καθένας προκειμένου να δικαιολογήσει τα πάθη του, να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας, βρίσκουμε διάφορους λόγους να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά μας. Και συνήθω αποδίδουμε σε εξωτερικούς λόγους συμπεριφορά μας. Και σπανίως αναλαμβάνουμε εμεί ήδη την ευθύνη. Και έτσι γιατί δεν έχουμε την διάθεση να αρνηθούμε τον εγωισμό μας. Υπάρχει ο υγιής εγωισμός, υπάρχει και ο άρρωστος εγωισμός. Ο υγιής εγωισμός είναι να σεβαστώ πραγματικά την καρδιά μου και να τη δώσω αυτό που έχει ανάγκη αληθινά να ζήσει. Με κόστος προσωπικών. Με την ανάληψη αυτού του προσωπικού πόνου που συνεπάγει αυτή η προσπάθεια. Γιατί το να δω την πραγματική μου ανάγκη και να ικανοποιήσω. πολλές φορές είναι μια επώδυνη διαδικασία στη συνήθειά μου, στις εξαρτήσεις μου, στα πάθη μου. Αλλά είναι αυτό που αληθινά έχει ανάγκη η ψυχή μου να ζήσει. Έτσι αληθινά αγαπώ τον εαυτό μου. Και είναι αν θέλετε... Η αγάπη του εαυτού μου, ο καλός εγωισμός. Γιατί φιλαυτία τι είναι η παράλογη, η ανευλόγου, η χωρίς λόγο η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μας. Που σημαίνει ότι είναι νόμιμο να αγαπώ τον εαυτό μου και αγαπώ τον εαυτό μου όταν δίνω στον εαυτό μου αυτό που έχει ανάγκη να ζήσει. Τι γίνεται όμως, τι θεωρεί ο καθένας ζωή. Αν εγώ θεωρώ ζωή το ραχάτι μου, Ασφαλώ θα δώσω αυτό. Διαρκώ τρόπο να ξεκουράζεται, να απολαμβάνει τη ζωή, αυτό όμω είναι που αληθινά θέλω. Ναι, αυτό αληθινά θέλω, σου λέει ο άλλο. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν γνωρίζει την πραγματική του ανάγκη. Δεν έχει περάσει η έννοια τη υπάρξεώ του, η έννοια τη ζωή μέσα από την επιδερμίδα του. Πιο κάτω από την επιδερμίδα του δεν μπήκε. Μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί φτάνει η ελευθερία του Μέχρι την επιδερμίδα του Μέχρι την πέτσα του ανθρώπου Δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω να δει τι πραγματικά έχει Γιατί Αν ο άνθρωπος στραφεί παρακάτω Και δει τι αληθινά έχει ανάγκη Θα τρομάξει Πρώτο γιατί θα δει την ασχήμια του Θα δει την ταλαιπωρία του Θα δει τη τις συγκρούσει του Τη σύγχυσή του Την αφιβολία του Την απιστία του θα δει τον θάνατο που είναι προσάγει δεν ξέρω να θα διαχειριστεί, Και τι θα κάνει, υποκρίνεται μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ζει. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα θεραπεύσει τα πάθη του, αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος που αγνοεί την βαθύτερη του επιθυμία, ή καλύτερα την βαθύτερη του ανάγκη, για παράδειγμα μπορεί να με ο θάνατος και να έχω, από μικρός, αυτή την υπαρξιακή αγωνία τι γίνεται με την ζωή, τι γίνεται με τον θάνατο και επειδή αυτό από μόνο του με τρομάζει και μου κλέβει όλον τον δυναμισμό δεν μπορώ πώς να το προσεγγίσω ή μάλλον απαιτεί μια δικασία που δεν είμαι έτοιμος να την κάνω δεν θέλω να την κάνω τι κάνω προσπαθώ αυτή την έλλειψη αυτό το κενό, αυτή η δυσκολία που μου φέρνει θλίψη, μου φέρνει μελαγχολία, μου φέρνει άγχος, μου έφερνει κατάθλιψη να τη διασκεδάσω, δηλαδή να την αποσιωπήσω δηλαδή να ξεγελάσω τον εαυτό μου που δεν έχω κάτι τέτοιο και να παίξω τον χαζοχαρούμενο να παίξω ένα άλλο θέατρο ζωής να ζω αγνώντας αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει και την οποία αγωνιώ και εγώ μέσα μου τι θα κάνω τότε θα δημιουργήσω μια άλλη πραγματικότητα, θα μου φέρει άλλες εξαρτήσει. Ή θα φτιάχνω διαρκώς ερωτικές σχέσεις, ή θα διαρκώς θα ζω με μία ε, πολυπραγμοσύνη, δουλειές, πίτια, κτήματα, φαντασίες. Ή... Θα γιωθεί στον τζόγο ή οποιασδήποτε άλλη μορφή, Κάποτε είχα αφηνοιδιαστεί και δεν λέω πώς είναι δυνατόν. Θυμάμαι μια γυναίκα που πέθανε και το παιδί της πιο άντρας της, καθώς πρέπει τη εκκλησία και πήγαινε στο καζίνο λέω δεν το πιστεύω είναι δυνατό γιατί γίνεται αυτό προσπαθούσε να διασκεδάσει και τα θλίψη της λοιπόν πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να νοικήσει αυτήν την εξάρτησή του με το να πει εγώ θα πιέσω τον εαυτό μου θα είμαι παλικάρι και θα νοικήσω εξάρτηση θα την πολεμήσει δύο μήνες και μετά θα το κάνει δεκαπλάσια την εξάρτηση γιατί η θεραπεία είναι να γνωρίσω την αιτία που με οδηγεί και με αφήνει κενό και οδηγούμε σε αυτή η κατάσταση. Και αυτή η αιτία, εν προκείμενο, είναι η απορία του θανάτου. Η λύση ποια είναι τότε? Να γονατίσω, να κλάψω, να ζητήσω έλεος από τον Θεό. Αυτό όμω έχει προσωπικό κόστος, αλλά αυτό είναι αγάπη του εαυτού μου. Είναι σεβασμό τη καρδιά μου. Είναι κόστος γιατί δεν θα πω να διασκεδάσω και να κορυδεύσω τον εαυτό μου και τους άλλου και να πουλήσω ένα παραμύθι ένα θέατρο ζωής. Αλλά θα κλειστώ στο ταμείο μου. Μια δικασία υπόδεινη. Θα ψαλιδίσω τα θελήματά μου για να εκβιάσω τον Θεό να μου δώσει λύσει στην απορία μου. Γιατί όταν ζει το κάτι που δεν συνοδεύεται με ένα προσωπικό κόστος δεν απαντάει ο Θεό. Γιατί κάτι που δεν έχει πόνο, δεν έχει αγάπη. Πώ μπορεί να πει σε κάποιον σε αγαπώ, κοπέλα μου, καλή, αν αυτό δεν μεταφράζει και σε ένα σε μια θυσία. Δεν πείθει αυτό. Και όλη του, σου, την αγάπη να σου δώσει κοπέλα, δεν εισπράττει αυτή την αγάπη. Πρέπει να, ευα, να ευαθύνεις σε μια θυσιαστική διάσταση. Γι' αυτό οι, οι σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, αποκτήσεις μια χειδαιότητα γιατί λείπει η θυσιαστικότητα. Που δεν συνοδεύεται ο λόγος με μια πράξη θυσίας. Όχι γιατί δεν έχει ανάγκη ο Θεός αυτήν, αλλά γιατί με αυτή τη θυσιαστική πράξη αποκτούμε τη δυνα, δυνατότητα να κατανοήσουμε... Εμείς τι κάνουμε, νομίζουμε ότι κατανοούμε αν βρεθεί ένας έξυπνος να μας εξηλίσει τα θεολογικά πράγματα και τα πνευματικά πράγματα. Όχι, αυτά εμπνέουν την ψυχή του ανθρώπου, μια ψυχή όμως που είναι έτοιμη να κενωθεί, να αδειάζει και κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια θυσία. Για αυτό λέμε γιατί στον έναν απαντά ο Θεός και στον άλλο Σόλους απαντά ο Θεός αλλά δεν ακούει την απάντηση κάθε ψυχή ποια ψυχή ακούει την απάντηση αυτή που είναι έτοιμη να θυσιάσει κάτι στο όνομα αυτής της στο όνομα αυτή τη αγάπης που είναι έτοιμη να αδειάσει κάτι από την εαυτό της για να εισπράξει αυτή την έμπνευση και το φως του Θεού επομένως εάν ο άνθρωπος δεν βρει Έναν λόγο που να είναι κίνητρο ζωής, έναν λόγο που να του δημιουργεί την όρεξη για να κάνει κάτι, δεν θα το κάνει. Και όχι ένα λόγο που να ικανοποιεί τον εγωισμό του. Λέει σε κάποιον που έρχεται στην εκκλησία, για παράδειγμα, έρχεται ένα παλαικάρι, ένα ψώνιο εκκλησιά, ο Σόβα, 16 χρονών, που δεν τα καταφέρνει στο σχολείο, κολλάει τον παπά και ο παπά βρήκε θύμα γιατί του κουβαλάει τσάντα στα τα φιέλια στου ωγιασμού. σε κάνω παπά. Του δημιουργεί διάφορε φαντασιώσει. Και του λέει, Γεια, θα γίνει και αρχιμαντρίτης, θα γίνει και βεσπότης». Και γι' αυτή λέμε αυτή η μεγαλόειδέα. Και το ψώνιο ακούει αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται, τότε εγκρατεύεται. Εγκρατεύει για ένα υψηλό στόχο. Ποιο, τη ικανοποίηση μια φαντασίωση, ενό εγωκεντρισμού, ενό μεσιανισμού. Πόσα ψώνια υπάρχουμε που φτιάχνουμε ιδέες ότι θα σώσουμε όλο τον κόσμο είτε στην εκκλησία είτε όσο εκκλησίας και αυτό δημιουργεί ένα ψευδί αυτό μια ψευδί πραγματικότητα βάζει το προσωπείο μας και αυτή η κατάσταση δεν θρέφει τον άνθρωπο εσωτερικά δεν τον ικανοποιεί η αυτή η κατάπιεση βγάλει άλλε ανάγκες, άλλα πάθη, άλλε εξαρτήσεις η θεραπεία αυτή και θα λέει: Μα πώ κάνω εγώ αυτά τα πράγματα, τι πάθη είναι αυτά, πώ θα τα καταφέρω. Θα προσέξω αυτό, θα κάνω χίλιε μετάνιε, θα φάω δέκα λάδοτα και τελείωσε η ιστορία. Ποιο πολύ θα του βγαίνει η ιστορία είναι η καρδιά. Να λοιωθεί, να γνωρίσει ο άνθρωπος την πραγματικότητά του. Όσο όμω την πραγματικότητα μα την αγνοούμε, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Δημονείται καινούργιε συγκρούσει, καινούργιε καταστάσει, καινούργια ταλαιπωρίε στον άνθρωπο. Άρα χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει το φως της ζωής να βρει την πηγή της ζωής να βρει τον, τον δίκτη ζωής μέσα του χωρίς λοιπόν αυτήν την έβρεση του λόγου των παθών μας και του λόγου που θα μετουσιωθούν τα πάθη μας δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί ούτε να κάνει κουμάντο τον εαυτό του η άσκηση ορθόδοξου εκκλησία δεν είναι ότι μια άσκηση που καθυποτάσει τα πάθη αλλά μια άσκηση που μετωσιώνει τα πάθη ένα λόγο ζωής. Χωρίς αυτόν τον λόγο ζωής που έχουμε ανάγκη ο καθένας μας να εμπλενευστούμε δεν μπορούμε να κινηθούμε. Όπω λέει κάποιο. κάποιοι που είναι τελείως απογοητεύονται λέει λέει δώσουμε ένα λόγο να ζήσω. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ όμορφη. Πες μου ένα λόγο που αξίζει να ζω. Λοιπόν, έχει ανάγκη η ψυχή. Πες μου ένα λόγο που αξίζει να πολεμήσω τα πάθη μου. Και εκεί κρίνεται ο λόγος. Άλλο σου λέει, γιατί πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος. Άλλος σου λέει, γιατί πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι εντάξει. Άλλος, να πείσω εσά ότι εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή τι, νικό τα πάθη μου για να εγκανοποιήσω τον εγωισμό μου. Όχι να θεραπεύσω τον εγωισμό μου. Γι' αυτό... Είναι απλός ο δρόμος του Χριστού, αλλά και σύνθετος. Με την έννοια, ναι, είναι απλός, γιατί είναι ακέραιος, είναι ενιαίος, αλλά χωρίς, αυτό, χωρίς να πλησιάσουμε αυτό το λόγο, να βρούμε τον τρόπο αυτού του δρόμου, δεν μπορούμε να σωθούμε. Και επειδή ακριβώς μέσα στα πάθη μας είμαστε σύνθετοι και μπλεγμένοι, καθίσταται για μα το απλό σύνθετο. Δηλαδή ο απλός λόγος του Θεο, λόγος ζωής, που λέμε... Λέει, τι λέει, να αγαπά τον Θεό και θα ζήσει. Αυτή η απλή κουβέντα μέσα στην κατάσταση του παθού μα είναι πάρα πολύ σύνθετο να την πλησιάσουμε. Πρέπει να αναλύσουμε στον εαυτό μα το άλλο, να καταλάβουμε το άλλο, να δούμε τι γίνεται για να απλοποιηθεί η ζωή μα. Χρειάζεται λοιπόν για να απλοποιηθεί η ζωή μα, καμιά φορά, μια διαδρομή που μπορεί να είναι σύνθετη. Σύνθετη γιατί έχει να κάνει με τη γνώση του εαυτού μα. Χωρί την γνώση τη τύφλωσή μα. Δεν μπορούμε να δούμε το φως. Δέστε τι λέει, που μου έκανε εντύπωση στο λόγο του Κυρίου μας αυτή τη, στη, στη, στο γεγονός τη θεραπείας του τυφλού λέει, ο, ε, μετά τη θεραπεία, τι λέει, ο Ιησούς είπε διακρίσει εγωλήθα εις στον κόσμο του για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δε βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Άκουσαν αυτά όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και τι το είπαν δέστε, για να Αποκτήσουν το φως εκείνη που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Δηλαδή αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν είναι τυφλοί. Οι έξυπνοι είναι τυφλοί για τον Χριστό. Γιατί είναι έξυπνοι κατά την ψυχική και σαρκική γνώση, όχι την πνευματική γνώση. Είναι έξυπνοι κατά τη φαντασία ότι είναι σπουδαίοι και καταλαβαίνουν τα πάντα. Και η ψυχή του ανθρώπου θέλει τέτοιου είδου έξυπνά δεν θα συναντήσει ποτέ τον Θεό που θέλει τέτοιου είδους ερμηνεία δεν θα ερμηνευτεί ποτέ ο Θεός στη ψυχή του και τι λέει παρακάτω μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί είπε εις αυτούς ο Ιησούς εάν τη τυφλοί δεν θα, είχτε, δεν θα είχατε αμαρτία αλλά λέτε βλέπουμε η αμαρτία σας λοιπόν μένει εάν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία δηλαδή αν αναγνωρίζατε τη τυφλωσή σα. Και ζητούσα τον φως του, «Θου δεν θα αμαρτία». Αλλά εφόσον λέει το τι βλέπουμε, άρα μένετε στην αμαρτία σας. Μπορούμε να κρεμίσουμε τη γνώση μας, που είναι τη ζωής. Γιατί δεν είναι ζωή και δεν είναι γνώση να ξέρω ποιοι είναι απέναντί μου. Δεν είναι γνώση το να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Βλέπετε τι λέει, στη Θεία Λειτουργία, οι ευχέ που είναι ζωή Είναι πηγή ζωής Δείτε τι λέει ο ιερέας Που τα διαβάζουμε μυστικός, Πριν, το, ε, ε, ε, πριν την, ε, την ανάγνωση του Ευαγγελίου Ο ιερέας μυστικός διαβάζει μια ευχία Που κακός μυστικός έπρεπε να δει όλος ο κόσμος Γιατί δεν είναι μόνο ευχή του Ιερέας. Λέει λοιπόν Συντούμε λοιπόν διαβάζουμε τη γραφή ε? Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο Πώς θα το κατανοήσουμε Τι είναι ένα. Φιλοσοφικό, ψυχολογικό έργο και θα το καταλάβουμε απλώς Λέει Πώς κατανοούμε Έλαμψον εν ημών φιλάνθρωπε δέσποτα Το ότι σίσθαι ο γνωσίες ένα ακύρατον φω Και τους στις διανύεσιμών διάνοιξων οφθαλμούς Ίσθι τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση Να ανοίξει οφθαλμούς Μα καλά τι να ανοίξει φθαλμός, το μυαλό μου είναι καλά ρε μου το μυαλό μου καταλαβαίνει τι να ανοίξει, τι όφθαλους να ανοίξει, τους διαννοίες. Μα αφού διαβάζουμε γράμματα, συγκεκριμένα δεν είναι κάτι σπουδαίο που λέει. Αν το διαβάζουμε, θα καταλαβαίνει το μυαλό μας και άλλον αποκαλύπτεται στην καρδιά μας αυτό που πραγματικά εννοεί ο Θεός. Αυτό δεν είναι υπόθεση εξυπνάδα. είναι υπόθεση ταπεινώσεως. Είναι υπόθεση προσευχής. Λοιπόν, άνθρωπε, ρωτάς τι θέλει ο Θεός. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού Δεν αρκετό να διαβάζεις Δεν αρκετό να διαβάζεις πατέρες Είναι πολύ πιο αναγκαίο να γονατίζεις Και να ζητήσει το φως του Θεού Είναι χρήσιμος ο νους Και να διαβάζουμε αυτά τα πράγματα Αλλά για να κατανοήσουμε Όπως πραγματικά είναι δεν, δεν φτάνει μόνο αυτό Σαφώς χρειάζεται ο νους. Χρειάζεται η μελέτη Σαφώς Μα το χάρισε ο Θεό. Είναι το όργανο Να διαχειριστούμε να περιγράψουμε να εισπράξουμε το φως του Θεού είναι αυτό το κτιστό μέρος υπάρξιός μα. αλλά η πραγματική γνώση τι πραγματικά σημαίνει αυτό είναι φωτισμός του Θεού λοιπόν ποιος θέλει το φωτισμό αυτός που λέει είμαι καλοδιάθετος και ρωτώ γιατί Αυτά τα καλοδιάθετα τα αφήσουμε κατά μέρο. Τι υποκρισία μας κρύβεται πίσω από αυτά. Λέει ένας, μα έχω ζητώ τον Θεό και δεν μου λέει και δεν μου απαντά ο Θεός και εγώ προσπαθώ. Με ποιον τρόπο προσπαθείς, με τον εγωισμό σου, με τα μυαλά σου, θέλεις να εξουσιάσει ο νου σου, το νου του Θεού. Ή ταπεινώνεσαι και λε Θεέ μου μου το σκότος και γονατίζει και λε, δεν είναι αρκετή δική μου γνώση. Αλλά αυτό έχει κόπο. Ε, πώς είναι αξιοπερίερο κανεί κανείς που ενώ μπορεί να διαβάσει δέκα τόμους πατέρων, δεν μπορεί να κάνει δέκα λεπτά προσευχή. Γιατί αυτό το πράγμα. Δεν κινεί μια υποψία. Γιατί η προσευχή μας φέρνει κάτι άχρηστο. Δεν είναι κάτι ρε παιδάκι μου τώρα. Δεν είναι και καθώς πρέπει άνθρωποι πολιτισμένοι άνθρωποι. Έξυπνιάμε, επιστήμονες άνθρωποι τώρα. Εμείς καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Να εξηγηθεί ο νους μας να... Να μαστουρώσει ο νους μα να ευχαριστηθεί. Ε. Τι ώρα που τα πούμε. Ενθουσιαστήκαμε, εξτασιαστήκαμε. Αυτή είναι η ιστορία. Υπό Δεν είναι να εξτασιαστούμε, είναι να ταπεινωθούμε. ή να συντριβούμε. Και να ζούμε το έλεγμα του Θεού. Γιατί αυτό το πράγμα έχει όλες τις προεκτάσει. Εμείς με τα μανίας, με μια βουλυμία που κρύβει τη μειονεξία μας. Την τρέλα μας. Που προσπαθούμε να γεμίσουμε χίλια δύο πράγματα. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το απλό βήμα. Κάποιο σου λέει: ναι, ρε παιδάκι μου, να προσευχηθώ, αλλά μου είναι τόσο αγνωστό αυτό. Θα προσευχηθώ στο κενό. Δεν μου είναι σίγουρο ο Θεό. Δεν μου είναι σαν το φίλο μου, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέει: Το Θεό το ζω μέσα από του φίλου μου. Όλο σου λέει μέσα από τη δουλειά μου. Όλο μέσα από τα παιδιά μου. Πολύ πολύ κό Γιατί αυτό που λέμε Θεό δεν είναι Θεό. Είναι η λατρεία του άλλου που στην ουσία είναι η λατρεία του εαυτού μα. Λατρεύουμε όσους ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και λέμε, εγώ του αγαπώ, του αδελφούς μου. Και θεωρώ ότι, όπως λέει και ο Ορθόδοξος, πίστη ναι, στον αδελφός είναι ο Χριστός. Βρήκαμε και τη θεωρία να το καλύψουμε. Να καλύψουμε την πτώση μας. Αν δεν προηγηθεί αυτό το σκύψιμο της καρδιάς μας, αυτό το γονάτισμα, να καταλάβουμε ότι ο φωτισμός είναι του Θεού και δεν είμαστε σε κάποια κατάσταση ησυχίας, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Λέει ο Φρέμ, ο Σύρος, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η ησυχία. Εάν δεν αγαπήσουμε την ησυχία, όχι απλώς την απουσία των θορύβων των εξωτερικών, την απουσία του εσωτερικού θορύβου. Αυτά πολλές φορές είναι μαζί πάνε. Κάνουμε εξωτερικό θόρυβο, για να μην ακούμε το εσωτερική μα κατάσταση, κύριε Θόρυβο. Ο, λοιπόν, όταν ο άνθρωπο, αν θέλει να δει ποια είναι η πραγματική του κατάσταση, πρέπει λίγο να πάει σε, μια, σε έναν έρημον τόπο, που μπορεί να μην είναι ο χώρο, να απομακρυνθεί από καταστάσει, να δει μέσα του τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ο Χριστό που πήγε στην έρημο για να πειραστεί. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριο αντιμετώπιση του πειρασμού στην έρημο. Εμεί, όταν είμαστε εδώ παροί, μια χαρά. Αν πάμε κάπου. Μια βδομάδα να πάμε, όχι μόνο σε μοναστήρι, μια συνεξοχή, μόνοι μα, χωρί παρέμβαση. Θα σκάσουμε, δεν αντέξουμε. Και αν μάλιστα να πάμε να προσευχηθούμε, να δούμε, να κάτσουμε στο δωμάτιο μα ήσυχοι. Θα μα σκιάσουν όλα τα δαιμόνια, όλα τα διαβόλια. Λέμε, κουράστηκα, πολύ στην πόλη. Αχ, να ζούσε ησυχία. Θυμάμαι, εδώ δικηγόρο έλεγε τίωρα πήγα στα γρεβενά. εκλογές ούτε εφημερίδα αν είχε πάτερ, στην στερεμιά. Αλλά αν δεν δει τον Άρη μια φορά, στην δηλώση τρελαθεί, Εσύ σταύρο. Δεν μπορεί, Νύση γέτρα, λένεσαι. Λοιπόν, ωραία τα λέμε θεωρητικά. Όταν όμω βρεθούμε μόνοι μα, σε κατάσταση λίγο προσευχή, τότε βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Ο πραγματικό μα αυτό τότε είναι. Όταν είναι όλο ο κόσμο και διασκεδάζουμε ότι είναι το ψέμα μα. Δεν είναι πραγματικότητά μα. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα εάν προηγηθεί η προσωπική μας πραγματικότητα. η αποκατάσεις προσωπικής μας υγείας της πνευματικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, να έχουμε τη δύναμη το ανδρείου φρόνημα να αντέχουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Και αυτή την επαφή με τον εαυτό μας όχι να αντέχουμε λες, αχ, άντεξα μια φθόμαδα, καλά είμαι. Να μπορούμε αυτό να το... Λειτουργούμε δημιουργικά Αυτό τον πόνο Της μοναξιάς με τον εαυτό μας Όχι να μου έχω τις δυνάμεις εγώ αντέχω μόνος μου Όχι αυτό Να μπορεί αυτή ό, η μοναξία Να είναι δημιουργική κατάσταση Να την θέλουμε, να την έχουμε ανάγκη Να λέω για να μπορώ να αγαπώ τη γυναίκα μου Είναι ανάγκη Να είμαι και με τον εαυτό μου μισή ώρα Να βλέπω ότι μου γίνεται Για να μπορώ να διακονώ τους αδελφούς μου Πρέπει να φύγω και μια μέρα στην ερημιά. Να δω τι μου γίνεται, αλλιώς παλαβώνει ο άνθρωπος. Είναι υποπτή η πρόληπραγμοσύνη πολυπραγματι... του ανθρώπου. Είτε στην εκκλησία σαν πνευματικό έργο, είτε στον κόσμο, σαν διαρκής εργασιομανία. Είναι ανάγκη λοιπόν να έλθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να σκέψουμε τον εαυτό μας. Και μεγαλύτερη ευλογία, η αρχή της πνευματικής πορείας είναι η γνώση πόσο χάλια είμαστε Πόσο δεν αντέχουμε τον εαυτό μας Πόσο τραγική είναι η κατάστασή μας Γιατί αυτό θα προσκομιστεί ο εαυτός μας σαν προσευχή. Τι λέμε Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω Ποιοι δεύτε Όλες μου οι δυνάμεις όλες μου οι... Όλοι μου οι κατάντη, Όλοι μου η βλακεία Να πες και να ζήσεις όλο του Θεού Όλη μου η ύπαρξη δηλαδή Όταν λοιπόν τι να προσευχηθούμε Τι αυτό να δώσω αν δίνω έναν εαυτόν εντάξει; Δεν είναι πραγματικός μη εαυτός Άρα δεν μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός Ο Θεός δεν είναι εγκόμενα που τη δουλεύουμε Τι παραμεθιάζουμε ε. Ο Θεός ξέρει ποτέ μιλούμε αληθινά και ποτέ όχι Και επειδή είναι ζηλότυπο, Δεν ανταποκρίνεις σε ψευτικά ερωτικά λόγια Ανταποκρίνει σε Αυτόν που αληθινά ζητή Με αυτή την έννοια λοιπόν Ο Θεός όταν δει την καρδιά Αληθινά να ζητεί Απαντά Ανταποκρίνεται Λοιπόν Διάνεξον ημών Τους της διανύασης ημών τι ωραίο Να μου ανοίξεις τα μάτια να δούμε Γιατί θεωρούμε ότι ξεπερνάει τις δυνατότητές μας Δεν είναι η ταπείνωση αυτή να το κάτι τέτοιο Ποιος έξυπνος τολμά να πει κάτι τέτοιο Τι να μου ανοίξει αφού δεν καταλαβαίνουν ρε πάτε Και αυτό που λες είναι πολύ εύκολο Το κατάλαβα κι αυτό <κυρίζει> Τι λέει όταν περπατούσε ο Χριστός, έγινε είναι συγκλονιστική αυτή η πορεία προς αιμαούς, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, περπατούσε ο Κύριος με τον Λουκά και τον Κλεόπα, αναστημένος, και δεν τον καταλάβαινα. Περπατούσε και ο Κύριος προσποιήθηκε ότι θα φύγει για να τον καλέσουν, να μείνει μαζί τους. Τον κάλεσαν ο Λουκάς και ο Κλαιόπας. Ενώ στην... τους μιλούσε για τις γραφές, για τα γεννόμενα, ακόμα ήταν τυφλός ο νοσούς, έλεγε ότι το... ήταν ανάσταση για αυτά που συνέβησαν δηλαδή, για το Χριστό ήταν δίπλωση του Θεού, έλεγε ο ίδιο ο Χριστός. Δεν καταλάβαινα. Και ήταν τυφλοί οφθαλμοί του. Δέστε, ε, δεν είναι αρκετό αυτό. Υπάρχει άλλη γνώση, άλλη... άλλες αισθήσεις υπάρχουν στην ψυχή που πρέπει να ανοιχτούν, να ξεπλοκάρουν. Λοιπόν, δεν καταλάβαινα. Και τότε... Λέει, όταν καθίσαν σε δείπνο, τους έδωσε ο Κύριος τον Άρτον τεμαχισμένο. Είναι αυτό το μυστηρισμό της ευχαριστίας. Και τότε λέει, δινύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Και κατάλαβαν όλα αυτά που είπε προηγουμένω. Και τι, <Ρι> ότι ο Κύριος λέει τρομερή κουβέντα εδώ. Εγνώστη εν τη του άρτου. Δηλαδή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε γίνεται γνωστό ο Χριστός. Στην ένωση μας μαζί Του. Στον έρωτα με τον Χριστό. Τότε γίνεται γνω, γνω, γνω, γνω, γνω, γνωστός ο Κύριος στους ανθρώπους. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό είναι εύκολο, εγώ το καταλαβαίνω. Μα τι άλλη γνώση είναι αυτή. Και τι άλλο άνοιγμα αφθαλμών είναι αυτό. Πώς μπορεί να σε ξυπνάκιας, να του πεις έλα να κοινούσεις και θα καταλάβεις. Καλά και όποιος καταλαβαίνει, όχι ασφαλώ. Αν πα σαν παλικάρι που λε έκανα και αυτό τη μέθοδο, σου λέει οι μουσουλμάνοι έχουν μια τακτική, οι γιόμοι έχουν μια άλλη τακτική, ο Χριστό σου λέει δεν είναι η τακτική αυτή. Είναι το χαρακτηριστικό του ηθικισμού και του φαρισαϊσμού είναι τι. Νομίζει κανεί ότι η γνώση τη αλήθεια είναι μια υπόθεση τεχνική. Να κάνω πέντε τεχνικά πράγματα και ένα με μηχανικό και αναγκαστικό τρόπο να φτάσω σε μια εμπειρία αλήθεια. Στο Χριστό δεν υπάρχει αυτά. Στο Χριστό υπάρχει μια εσωτερική γνώση και αλλίωση που σημαίνει προς ανατολισμός, ενεπιγνώσεις της δικής μας ελευθερίας, στη διαφύλαξη και περίσωση και αποδοχή μιας σχέσεως με τον Χριστό. Δεν είναι μια, δεν είναι μια μηχανιστική διαδικασία. Α, θα κάνω αυτό και μαγικά αφού κοινώνεις θα βρω τον Χριστό. Χρειάζεται άλλη προϋπόθεση. να υπάρχει αυτό το άνοιγμα της καρδιά μας. Ποιο είναι ο ανοιχτό άνθρωπο, ο συντετριμένο άνθρωπο, ο ταπεινό άνθρωπο, αυτό που γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι ο κλειστό άνθρωπο, ο δυναμικό, ο επιτυχημένο στον κόσμο, ο καθώς πρέπει, ο έξυπνο, ο δυναμικό, που στην ουσία είναι κότα. Ο δυναμικό άνθρωπο είναι αυτό που παίζει το δυναμικό, παίζει ένα θέατρο, παίζει ένα ρόλο. Γιατί είναι κότα, γιατί προφασίζει το δυνατό για να κρύψει την αδυναμία του, την αναπηρία του άνθρωπο. Γιατί όμως δεν κάνουμε αυτό το απλό βήμα να γονατίσουμε και να ζήσουμε το τέλος του Θεού γιατί αυτό δεν είναι και πολιτισμόδας δεν είναι και πολύ αξιοπρεπέ να γονατίζουμε σήμερα και να περιμένουμε με έναν τέτοιο τρόπο όταν μας έμαθε ο πολιτισμός ότι τα σημαντικά πράγματα τα επιτυχάνουμε με τη δύναμη οποιασδήποτε μορφής με τις τεχνολογικές επιτυχίες με την νοητική διεργασία με, τα, με τις περγαμηνές του κόσμου Πώ μπορούμε να αποδεχθούμε έναν τέτοιο τρόπο ζωή, ένθεση μην και των μακαρίου των φόβων και θέσε μέσα μα τον φόβων, όχι την δηλία, όχι την ενοχικότητα, το σεβασμό των εντολών σου. Φόβο σημαίνει το σεβασμό, όχι μια φοβικότητα και μια υποταγή δουλική, αλλά ένα σεβασμό όπω αρμόζει στα τέκνα, στου ιού. Είναι τα σαρκικά σε επιθυμία καταπατήσαντε. Όλε τι σαρκικέ επιθυμίε, που δεν μόνο τα σαρκικά σεξουαλικά αμαρτήματα. σαρκικό πάθο είναι και η πλεονεξία. Σσαρκικό πάθο είναι να κρατώ τη θέση μου και να αφήνω στον άλλο. Σσαρκικό πάθο είναι αυτό. Σσαρκικό πάθο είναι να διακρίνω τους δι... η δική μου και οι μη δική μου. Όλε αυτέ είναι σαρκικά πάθη. Λοιπόν, είναι τα σαρκικά επιθυμία «Πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. πάντα τα προσευαρέστησή τη σύν σύ, και φρόντες και πράττοντες». Όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, κάνεις τα πάντα για χατήρι της. Έτσι είναι και με τον Θεό. Θέλουμε τον ευαρεστήσουμε, να τον δώσουμε χαρά. Και τηρούμε τα του. Δεν μπορεί λοιπόν μια άσκηση να μη συνοδεύεται και με την εκοπή του θελήματο. Σιγαρεί ο των ψυχών και των σωμάτων κλπ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. από ε, Αυτή την ενοχή, πώ θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ώστε να καταλάβουμε μέσα από και να καταλάβουμε τι καταναλωτέ. Δεν κατάλαβα Γιώργο, ξαναπέσμου. Όταν η ενοχή πάει να κρυφθεί από μια μαρτυρία μα. Τι σημαίνει να από μια μαρτυρία μα. Να αρχίσουμε να έχουμε ενοχή για την αμαρτυρία που έχουμε. Έχουμε διάφορα προσάς, έχουμε... Ναι, έχουμε μια ενοχή ή μια μαρτυία πολύ ωραία. Και... Τι εννοείται θα εμποδίσει ε, να το δούμε τι πέσαμε σε πλάνη στα ματία μα. Η ενοχή θα βοηθήσει να η... μα εμποδίσει. Και τι να μα εμποδίσει, ίσα η συνεχώ δείχνει κάτι που πάει καλά. Η ενοχή μα εμποδίζει τη στιγμή που δεν γίνεται με και γίνεται προσβολή του εγωισμού. εγογισμού. εκανε επιτρέπετε. Δεν είναι τόσο άγιο, δεν είναι τόσο ήρωα, δεν είναι τόσο επιτυχημένο άνθρωπο. Αυτό ναι. Αν όχι, όχι όμω μου λέει με χάλια, αλλά ελπίζω σε, σε ένα θέμα και ζω το ελαιό σου το θέμα είναι προτεραιοτήτων. Το θέμα αν από καρδιάς δίνουμε προτεραιότητα στον Χριστό θα αποκαλυφθεί το φως του στη ζωή μας. Αν από καρδιάς δίνουμε προτεραιότητα, αλλιώς εντάξει στο βαθμό που δίνουμε προτεραιότητα στο βαθμό αυτό θα ικανοποιείται η καρδιά μας ή όχι. Ή... Το όνομά σας Μαρία, Μαρία. Ε, ε, Σωστά κάνατε τη διευκρίνηση Η Μαρία λέει η αξιοστρέφη μπορεί να είναι ύποπτη Κυροπή προς το μοναχισμό δεν είναι, προ... είναι ύποπτη <coughs> <coughs> Ασφαλώς Να, να συνεχίσω προηγούμε, γιατί, ε, το προηγούμενο Γιατί το φερόμενο πολλά καραδοδιά Με θέτει να γύρω μοναχί ενώ ε, θα μπορούσαμε ως η πλήμη μια συγκρονία να πολεμήσουν μέσα σε αυτήν την κοινωνία και την πολιτικότερη είναι κάτι Ναι, Μαρία. Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλά από Να μην έτσι, τα οποία μέσα στην κοινωνία Λέει Μαρία, το ακούσατε, καταρχήν να δώσω μία διευκρίνηση. Όταν λέμε, μια πολυπαραγμοσύνη είναι ύποπτη, όχι κατά ανάγκη, είναι ύποπτη στο βαθμό που δεν με αφήνει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Με την πραγματικότητα του εαυτού μου. Είναι, είναι στο βαθμό που είναι μία άμυνα για να μην έλθω σε εαυτόν. Τότε είναι ύποπτο. Γιατί αν κανείς εκ των πραγμάτων έχει κάποιες υποχρεώσει. Δεν είναι υπόπτω να ασχοληθεί με αυτά. Αλλά αυτά που κάνει να έχουν λόγο. Να έχει μια κατεύθυνση, ένα σκοπό άνθρωπο σε αυτά που κάνει. Να έχει ένα λόγο σε αυτά που κάνει. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Να έχει ένα λόγο σε αυτά που κάνει. Όχι απλώ τα κάνει για, τα, για να τα κάνει με έναν ψυχαναγκασμό και μια υποβολή και επιβολή ενό κοινωνικού συστήματο που λέει για να είσαι εντάξει πρέπει να κάνει αυτό. Να έχει λόγο σε αυτό που κάνει. Να είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει. Ένα σημείο είναι αυτό. Και το, και το δεύτερο. Να μην είναι μια απόπειρα φυγή του από την πραγματικότητα του αυτό που κάνει. Τότε την ύποπτο. Αλλά όχι πάντα, σε αυτή περίπτωση την περίπτωση τη την ύποπτο. Όπω και στην άλλη περίπτωση, το κλείσιμο στον εαυτό μου μπορεί να μη σημαίνει ότι είναι κάτι καλό. Γιατί όταν κλείνω στον εαυτό μου, δεν σημαίνει ότι έρχομαι σε επαφή με τον εαυτό Μπορεί και το κλείσιμο να φύγει από τον εαυτό μου. Να μην είναι μια προσπάθεια ενό ειδονικού μαζοχισμού, πώ να το πούμε. Μια ειδονικής αυτολείπησης. Κλείνομαι για να το παίξω ότι εγώ... Ναι, είμαι αυτός που δεν τον αγαπάει κανένας. Και επιτέλου αυτή η κοινωνία... θα την εκδικηθώ με το να πολέμω τον εαυτό μου... και τις ομορφιές της ζωής. Αυτό τι είναι, φύγει από τον εαυτό μου είναι. Άρα δεν σημαίνει η κάθε απομόνωση ότι είναι ευλογημένη... όταν λέμε απομόνωση σημαίνει κοινωνία. Γιατί ο πραγματικός μοναχός είναι... Ο πάντων χωριστή και πάση συνειρμοσμένο. Είναι από αυτούς που χωρίστηκα από όλους για να είμαι ενωμένο μόνο τον κόσμο και όλη την οικουμένη. Όχι μια κομπλεξική διαδικασία. Επειδή δεν τα κατάφερα, δεν μου βγαίνει, δεν μου περνάει η μπογιά, προσπαθώ να κάνω εκοφαντική την απόσυρσή μου και να προκαλέσω τα σχόλια, το ενδιαφέρον και τα χαδάκια του κόσμου. Αυτό είναι μία μίζερη κατάσταση που δεν είναι επαφή ασφαλώς με τον εαυτό μου. Εμείς μιλούμε για μία υγιή επαφή που δεν κρύβει μειονεξίες και μιζέργειες και εγωισμούς τραυματισμένους, αλλά μία όμορφη ανδρεία προσέγγιση της πραγματικότητας με ελπίδες στον Θεό. Μέχρι εδώ κατανοητό, ε. Πάμε τώρα στην περίοδο του μοναχισμού. Λοιπόν, ο μοναχός λέει, κοιτάξτε, είναι ανάλογα τι εννοούμε Επιτυχημένος, αποτυχημένος, υγιής και άρρωστος. Ο μοναχός πηγαίνει και πάει γιατί δεν είναι υγιής. Και γιατί είναι τυφλός. Και αυτός που είναι άρρωστος και τυφλός είναι ο υγιής. Και αυτός που βλέπει φως. Δηλαδή, πηγαίνει όχι από μια ψυχολογική ανάγκη άρρωστη, από μια λαθεμένη από α, λάθος κίνητρα. Εμείς μιλούμε για την ίδια κατάσταση. Γιατί μπορεί κανείς να επιλέξει τον μοναχισμό από λόγους. Αλλά και ποιος παντρεύεται από σωστούς λόγους. Ποιος είναι συνειδητοποιημένα παντρεύεται και ξέρει τι κάνει. Γιατί αυτή η μονοπλευρή προσβολή και κατηγορία. Ασφαλώς πλήση θυώσει των μοναχών Αν μπορούσαν να κάνουν μια ψυχανάλυση. Θα βρίσκουν ότι ελάχιστοι εννοούν αυτό που είπαν αρχικά όταν ξεκίνησε τον μοναχισμό. Όπω και παντρεμένοι. <Κι είναι μεγάλη> Όπω και παντρεμένοι. Μπορεί να λένε γι' αυτό, για αυτό λόγο τελικά να, είναι να τε, Αν ψάξουν βαθύτατα αυτό και μπορεί να γίνει μια ψυχανάλυση, εντελώ ψεύτικη η λόγη από αυτού που ισχύει ότι παντρεύτηκαν. Αλλά δεν πειράζει. Α είναι λάθο και η μια περίπτωση και η άλλη περίπτωση. Και το 99% είναι λάθο. Και εγώ λάθο μπορεί να γίνει αυτό που έγινα. Αλλά δεν είναι είναι αν παλεύουμε στη ζωή. Δεν τελειώνει η ιστορία της ζωής μας από μια στιγμή και μια απόφαση. Γιατί κάθε στιγμή όταν πεθάνουμε, επαναλαμβάνεται αυτό το ερώτημα. Εκτός αν είμαστε κοιμισμένοι. Τέτοις έτσι θέλει όμως ο Θεός. Κάθε στιγμή οφείλουμε να κρίνουμε την επιλογή μας. Και να ξαναδοκιμαζόμαστε. Δεν μπορεί πέντε λεπτά πάθου να σκάβουμε μια ζωή. Επομένω, χρειάζεται να ανανεωνόμαστε διαρκώ. Να θέτουμε ξανά το ερώτημα του εαυτό μα και ξα... ξανά να δοκιμάζει τη σχέση μα με τον Θεό. Όπω μια σχέση ερωτική, όταν μπει στο γάμο και θεωρηθεί δεδομένη και εξασφαλισμένη, έχει νεκρωθεί. Μα κάθε στιγμή οφείλει να είναι ζωντανή και να δοκιμάζει τη σχέση. Και να μεταλλάσσεται άλλο ο έρωτα του 25η, άλλο του 30η, άλλο του 40η, του 50η. Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπο. Δεν πρέπει να βρει έναν άλλο λόγο στον ερωτάν του. Και δεν είναι ότι η σεξουαλική σχέση. Εννοώ την ψυχική σύνδεση. Αλλά αν δεν έχουμε οριμάσει, δεν προχωρούμε. Λοιπόν, και αυτό και η σχέση μα με τον Θεό. Δεν μπορεί να είσαι παπά ή καλόγερο αυτή τη σχέση που έχει με τον Θεό στα 30 και στα 40 και δεν... Αλλάζουν ο ψυχισμός του ανθρώπου. Δεν θέλει καινούργια τροφοδοσία. Δεν θέλει ανανέωση, ανακαίνιση. Δεν εξελίσσεται. Δεν αναπτύσσεται. Τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό, σε αυτή τη έννοια του λάθους, Αλλά στο άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι η έννοια του καλού αφορά μόνο το κοινωνικό γίνεσθε εν το παρόντι αιώνα. Δεν πιστεύουμε μόνο σε αυτή την, την πραγματικότητα του παρόντο αιώνα. Πιστεύουμε σε αυτή την πραγματικότητα του παρόντο αιώνα στο βαθμό που επηρεάζει και προβάλλεται στην αιώνιο πραγματικότητα. Μα αυτήν την έννοια, λοιπόν, η έννοια ότι, η, η έννοια ότι μπορεί κανεί να προσφέρει στην κοινωνία αυτή και η χαρά Ανταποκρίνεται σε μια εφήμερη πραγματικότητα την οποία δεν πιστεύουμε. Αυτή η εφήμερη πραγματικότητα, αποσυνδεδεμένη από την αιώνια πραγματικότητα, είναι αίρεση, είναι πρόβλημα και είναι ένα κατακρεούργημα τη όλη μα καθολική πραγματικότητα. Συνδέουμε αυτό τον παρόντα αιώνα με το όλο, με το αιώνιο. Και στο βαθμό αυτό που κανεί μπορεί να υπηρετήσει αυτή την καθολική πραγματικότητα, είτε παντρεμένο είτε καλόγερο, έτσι μόνο δικαιώνεται. Όπω μπορεί να την υπερήτησε ο παντρεμένος, να τη διακονίσει, μπορεί και ο καλόγερο. Μπορεί κάποιο να είναι παντρεμένο, να προσφέρει στην κοινωνία, να βοηθήσει το σπίτι, να κάνει μια όμορφη οικογένεια, πολύ ευλογημένο αυτό, να δώσει μια μαρτυρία στην κοινωνία, πολύ ωραίο και αυτό το πράγμα, να διακονίσει κάποιου ανθρώπου, πολύ ωραίο και αυτό το πράγμα, σημαντικό. Μπορεί κάποιο όμω, καλόγερος μέσα ένας και να γίνει θεόπτη, να έχει μια προσωπική σχέση με αυτό και να μου πει εμένα που δεν πιστεύω, να μου πει είδα τον θεό και να με σώζει εμένα και να μου δώσει όρεξη να ζήσω. Ποιο μπορεί να μου πει αυτό το πράγμα, Εμένα αυτό θα με σώσει. Μου πει: Δεν τον Θεό, και να μου πει ποιο είναι ο Θεό. Μπορεί να με σώσει αυτό, μπορεί να είναι ένα καλό οικονομολόγος να βελτιώσει τι οικονομικέ μονάδε στην κοινωνία. Ένα καλό κοινωνικό εργάτη μπορεί να μου βοηθήσει τη σχέση με τη γυναίκα μου. Ωραία, με βόλεψε όλα αυτά, αλλά εγώ πεθαίνω. Τι είναι ο Θεό, πού είναι ο Θεό. Ο καλό θα μου πει: Εδώ είναι ο Θεό. Μπορεί να μου το πει με την παρουσία του και μόνο. Αλλά τέτοιο καλό γύρο όμω. Μα αυτή είναι, εννοία λοιπόν είναι όλα τα πράγματα σχετικά και δεν μπορούμε εύκολα να τα κρίνουμε. Όπως ένας παντρεμένο μπορεί να μου πει, εδώ είναι ο Θεός. Και αυτή εξάλλου είναι η κλίση μας. Κι αυτός είναι ο ρόλος μας. Να δούμε τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχει η Θεία Λειτουργία. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία. Όταν κοινωνήσουμε λέει, είδαμε το φως το αληθινό. ποιο το είδε. Λέμε ψέματα. Θέλουμε να το δούμε. Είδαμε το φω του αληθινό Και μία μα το φω είναι να τελειώνουμε, τα ακούμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μα. Ένα που είδε το φω του αληθινό έχει ανάγκη όχι να πάει να πιει καφέ, να πάει να κλεισίσει το κελί του, να μην χάσει αυτό που του ο Θεό. Τα διάβασε τη μετάλυψη, να χάρει αυτό που του ο Θεό και τότε να έχει τη διάκριση πώ να κινηθεί με του άλλου ανθρώπου, για να έχει πραγματική σχέση. Άρα ψέματα λέμε. Ποκριτέ δεν είμαστε. Μπορεί όμω ένα άνθρωπο που ασκείτε έτσι, δηλαδή όταν. Έχει μια γυναίκα που σε τρελαίνει στους παραλογισμούς της. Ένας άντρα που, που σου πρίζει τα σηκώτια με την αδιαφορία του. Όταν εσύ βρίζεις λόγο εν Χριστώ, όχι δικό σου λόγο, να κάνει υπομονή και να συγχωρείς. Όταν σου κλέψανε το χωράφι. Και εσύ λες αν ευλογημένο και δεν εκδικήσε τον άλλον, χάνεις το χωράφι. Χάνει το θέλημά σου και μπορεί να δει τον Θεό. Δηλαδή, ο ασκητή μπορεί να κάνει μεγάλη άσκηση, μεγάλη υπακούγηση να βρει τον Θεό. Ο κοσμικό, εντό, εγώ ο κοσμικό, ο χριστιανό, είναι πολύ κακό, άσχημο ο κοσμικός κοσμικό. Όταν σηκώνει το Σταυρό του, ταπεινά. Και συγχωρεί αυτού που τον αδικούν. Είναι μαρτύριο αυτό. Και ο Θεό μπορεί να του δείξει μεγάλε δωρεέ. Και αυτέ οι μεγάλε δωρεέ είναι ελπίδα για εμά που δεν έχουμε δει δωρεέ. Είναι η και η παρηγοριά μας για μας που δεν έχουμε δι' ζωέ. Να πρέπει να πείσω από πάνω σε ή πρόβλημα γιατί θα να η θεολογία που να να δηλαδή όχι μόνο Μπορούμε να σταματήσουμε, αλλά μια παυτύτερη ανάλυση για τα αίτια. Κοιτάξτε, άλλο εξομολόγηση και άλλο ψυχανάλυση. Ένα είναι αυτό. Υπήρχε πάντοτε πολλέ φορέ μια σύγκριση μεταξύ θεολογία και ψυχολογία. Αυτό νομίζω είναι λάθο. Ο καθένα είχε ένα δικό του ρόλο. Η ψυχολογία βοηθά τον άνθρωπο να καταλάβει τι φυσικέ του λειτουργίε. Το πώ σκέφτεται, πώ λειτουργεί, του φέρει μια ισορροπία. φέρει μια. Δυνατότητα μια όμορφη και αρμονική ζωή. Δεν μπορεί να το εμπνεύσει είναι ένα πνευματικό λόγο να του πάει παραπέρα. Όπω ο γιατρό μπορεί να σου πει: Αν πα έχει πρόβλημα με στο στομάχι, σου, σου κάνει μια θεραπεία και να γίνει καλά. Δεν μπορείς να μπορεί να σου δώσει Θεό. Και ο ψυχολόγο μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Πολλέ φορέ είναι χρήσιμο αυτό για να καταλάβουμε και την πραγματική διάσταση του παθό μα, για να είναι αληθινό το ύμαρτο να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε είναι πολύ χρήσιμο μπορεί να σου καταλάβει πόσο χάλια είσαι και ο παπάς να σου πει δεν πειράζει, είσαι χωρημένος. να σου δώσει αυτή την ελπίδα του Θεού κάποιοι άνθρωποι πέρα από τις γνώσεις έχουν και το φυσικό χάρισμα της διακρίσεως από Θεού να μπορούν να διακρίνουν πιο εύκολα μέσα στα πάθη και συγκαθασία του άνθρωπο ότι κρύβεται Λέβη στον άλλο του λες, του λες και δεν καταλαβαίνει τίποτε, είναι και άλλο έχει αυτό το φυσικό χάρισμα να μπορεί να διακρίνει, να ξεχωρίζει τι πραγματικά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ε, Βεβαίω, μπορεί και ο Θεό να δώσει αυτό το φωτισμό σε κάποιου ανθρώπου ή πνευματικού, να βοηθήσουν και αυτό το πλαίσιο το ψυχολογικό ή τέλο πάντων να δώσουν έναν τέτοιο πνευματικό λόγο που να καλύπτει όλη την ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου και να την εξισορροπεί. Εμεί θεωρούμε. Χωρίς να υποβαθμίζουμε το ρόλο κανενός ότι αυτό που αληθινά εξορροπεί τον άνθρωπο και το διαφωτίζει και δεν έχει πολλή ανάγκη για πολλές αναλύσεις είναι η αληθινή και βαθιά συντριβή και μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αληθινά συντριβεί και μετανοήσει τότε σαν να γίνεται μια κάθαρση όχι απλώς από τα πάθη. Αλλά σαν ο άνθρωπο γίνεται διάφανο και γίνεται γνωστό τον εαυτό του. Σαν οι χάρε του Θεού στον συντετεθειμένο άνθρωπο δεν αποκαλύπτουν μόνο ο Χριστό, αλλά εν το προσώπο του Χριστού μα αποκαλύπτει την πραγματικότητα του εαυτού μα. Επειδή όμω είμαστε ανάπηροι, σε αυτή τη δικασία μετανία έχουμε και την άγκη των συμβούλων, των ανθρώπων, των ειδικών να μα υποβοηθήσουν, να μα εμπνεύσουν, να μα προκαλέσουν, να μα ελέγξουν, να μα θίξουν. Για να αποφασίσουμε κι εμεί να ανάλογα με αυτήν την τιμή και ελευθερία που μα έδωσε ο Θεό. Σχετικά με την ατοσίωση και πρέπει να ξέρουμε το χί πάγο που μα κανονίζει σε ποια αρετή είναι η ή υπάρχει κάποιο γενικότερο κανόνα. Μαθηματικά πάλι ρωτά. Ωραία. Και δεύτερο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέρασε εκεί ώρα, σε όλου να το πούμε. Αυτό που θα σα προτείναμε. Τελειώνοντα, είναι να αγαπήσουμε τη θεαλή λειτουργία. Αφήστε όλε τι θεωρίε, όλα που σα είπα, ο παπά Σιστρέλε, και τη συντή και τη ρίχνη που τα Κρατήστε θεαλή λειτουργία. Έχετε δέκα λεπτά τη ημέρα που είστε μόνοι με τον εαυτό σα και προσέχεστε. Και αγαπήστε τη θεαλή λειτουργία. Όχι μόνο την κύριακή, Πάντε σε μια εκκλησία που έχει λειτουργία. Κλειστείτε στο ταμείο σα και ζήστε τη Θεία λειτουργία. Είναι αρκετό, τα λέει όλα. Τα πάντα όλα. Να σα διαβάσω κάτι για να καταλάβετε περί θεία λειτουργία. Αυτά τα απαντώνται στη θεία λειτουργία. Δέστε τι ευχή λέει στη θεία λειτουργία. Μετά, τα... δέστε τι σημαίνει η θεία λειτουργία. Δηλαδή, είναι ένα μπέρδεμα άγγελοι και άνθρωποι στη θεία λειτουργία. Γίνεται χαμό. Πάζει χαίδερο και βγαίνει άγγελο. <σχελίδερος> είναι τρομερό στη θεία λειτουργία, η αλλίωση που γίνεται. Πολλέ φορέ πάω κουρασμένο, βλέπω τον νεοκορρό, οχ, ho, ho, ho. Δημήτρη, εδώ είσαι. Τώρα έχουμε και ένα κούρι λίγο αργό στι κινήσει, και εγώ είμαι λίγο σπασικλάκι. Μόλι βλέπω αρχίζουν τα νεύρα μου. Λέω: Συγκρατή σου. Άστο για μετά. <laughs> Περνάει η ώρα, αρχίζει λίγο, λίγο χαλαρώνω. Μόλι κοινωνίζω, λέω: Μα τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Φε, πήραμε τη μαστούρα μα και ησυχάσαμε. Λοιπόν, δέστε τι λέει στην ευχή αυτή. Μετά τούτον και ήμουν στο μακρύο δυνάμει, μετά το Άγιο Άγιο Κύριο Σαββόθ. Μαζί και εμεί με τι μακρύε δυνάμει του Δέσποτα φιλάνθρωποι, βόμεν και λέγομεν, άγιος ή και πανάγιος, σύ και ο μονογενή σου, Υιός και το Άγιο σου πνεύμα, άγιος ή και πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου το σιγάπησας, τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο, ώστε τον Υιό σου το μονογενή δούνε, έδωσε στον γιο σου μονογενή, ή να ο πιστεύωνε σε αυτό μία απόλυτη, έδωσε στο γιο του μονογενή, ούτω ώστε ο κάθε ένας που πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Ως ο οποίος Υιός σου έλθων, ήρθε στον κόσμο και πάσα την υπερημό οικονομίαν πληρώσας, έκανε όλο το έργο της σωτηρίας του κόσμου, εφόσον όλο το έργο το εκπήρωσε, την τη νύχτα την οποία παρεδόθη, μάλλον, αυτόν παρεδιδω, μάλλον ο ίδιο θεληματικά παρεδόθηκε, υπέρ του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν αυτού και αχράνεις και αμήν ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιά κλάσας, κλά έδω και τι αγίες αυτού που μας θες και αποστόλης. Λοιπόν, λάβετε, φάγετε. Λοιπόν, αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε ότι... Είναι Άγιος και Πανάγιος και είναι μεγαλαοπρεμής η δόξα Του και τόσο αγαπά τον κόσμο που έρχεται για τον καθένα προσωπικά θεληματικά παραδίδεται, σταυρώνται, θυσιάζεται και μα δίνει το Άγια, το Άγια Του με το Άγια Του πάθη, το σώμα και το αίμα Του και κοινωνώ και γίνομαι εγώ κενός, εγώ αχρίος, εγώ ο, ο, ο ανόητος, ο τρελός, ο παλαβός σώμα και μαχριστού. Χριστού, και σύνεμό Του ε, τότε τι γίνεται, είμαι γύφτο και γίνομαι πρίγκιπας όταν λοιπόν σταματούν τα μπαλαμούτια ή τα παραμύθια, τώρα σταματούν οι θεωρίε. Λε μόνο μια κραυγή, πάτε ρημών. Ο εντύπωση ουρανιστική καταλήγει και τελειώνει, τελειώνει η ιστορία του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν εντυπωση εκεί καταληγει αυτή η ιστορια του ανθρωπου λοιπον δεν υπαρχει αυτη η πραγματικοτητα αν δεν ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα και η χριστιανοσύνη μα γίνει μια διάλεξη του παπά, και ωραία λόγια που μα ανέλε και καταλάβουμε, και αν δεν καταλάβουμε, δεν μπορεί να προχωρήσει η πραγματική ζωή, δεν γίνεται. Είναι μια συντριβή, μια μετά και μια αποκάλυψη του φωτό του κυρίου μα. Μερικές ανακοινώσεις, εδώ τα παιδιά που χορεύουν από κάτω θα έχουν παράσταση θεατρική. Ο γάμος, ο μικρασιάτικος είναι ο καημός να θα παντρευτούν φαίνεται. Λοιπόν, θα γίνει παράσταση 31 Μαΐου μια η ώρα εδώ, ε, σωστά τα λέω. Δεύτερο, αύριο το βράδυ έχουμε την Αγρυπνία, την αναστάσιμη απόδοση του Πάσχα. 3... 9.30 ώρα αύριο. Την άλλη Δευτέρα, 8, και 8 η ώρα, θα παρουσιάσει ένα βιβλίο του Μακριγιάννη ο Κώστας Ζουράρης. Ο τίτλο δεν το λέω γιατί ντρέπομαι. Και τέλειωσαν οι ομιλίε μα σήμερα, δόξα τω Θεώ, να σε καλά μου. Και η δεύτερη λειτουργία τελείωσε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χριστό, Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου, θανάτου, και αντισενισμήνε ζωή.